Καλή σας σήμερα αγροατές και αγροάτρες στο αληθινό Ραδιοφόνου. Καλώς σας ζήσουμε 8 και 8 στις 97 και 8, 5η, 27 Ιουλίου. Ξέρεις τι λένε σήμερα έτσι. Ε πριν πεις οτιδήποτε mm. να πω κάτι ευχάριστο να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο μετά από τις μέρες. Καλάντα. Γιατί στη συνέχεια θα βουτήξουμε βαθιά Καλάντε. στην επικαιρότητα, Καλάντε. αλλά υπάρχει και κάτι ευχάριστο μέσα σε όλα αυτά. Αχ, <Ρι> προσέρεψα. Δροσέρεψα, Χουδαλάκι, δροσέρεψα. Ε, πάλι καλά που δροσέρεψα. Δηλαδή, τόνιωσα από ναι. νωρί ημέρα που βγήκα έξω. Γιατί τι πολλέ φωτιές έρεψες <laughs> Ναι, <laughs> αλλά βέβαια κρατάω μια επιφύλαξη για το ευχάριστο. Ναι, ναι γιατί όντω δρόσησε. Έχει αρχίσει ήδη και πέφτει η θερμοκρασία. Αλλά φοβάμαι μην αυτό φέρει και τίποτα νέε πυρκαγιέ. Εννοώ με την ενίσχυση των ανέμων και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή, από τη μία λε. Αχ, επιτέλου καλύτερα να πεις φου, τη θερμοκρασία, φου. αλλά από την άλλη λες, μην έχουμε και άλλα. Ναι, κοίτανες τώρα. Και, και πόσα και, και άλλα. Το, το πόσα και άλλα. Ναι. Είναι το θέμα, δηλαδή, έχουμε 90 φωτιές αυτή την ε, ώρα στην Ελλάδα. Ε, οι περισσότερε εξ' αυτών δεν είναι, εντάξει, υπό έλεγχο και λοιπά, αλλά ε, κάποιες, δύο, δύο-τρει κάθε μέρα, παίρνουν πολύ μεγάλη διάσταση. Δηλαδή, τώρα, χτες είχαμε, ας πούμε, και ένωση τη Λαμία, έτσι. Μιλάμε για πόλη, Είχαμε Στη το... βόρεια πλευρά της πόλης, ναι, ναι, μέσα και... στον αστικό ιστό. Με, με το 112 να λέει ναι. και ενώστε τη βόρεια πλευρά και πηγαίνετε προς το κέντρο και τον νότο της πόλης ας πούμε το Βελεστίνο που είναι μια κομμόπολη, δεν δηλαδή και μικρή, ε, επίσης τα ίδια. Καλά ε... εκεί στη Μαγνησία ήταν τέσσερι διαφορετικές αιστείες ε, και γι' αυτό ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα των Αγοραστών, να είναι έξαλλος και να λέει ότι πρόκειται για υπρισμό. Τέσσερι εστίες τώρα, σε Αλμυρό, στη βιομηχανική περιοχή, στο Βελεστίνο. Δυστυχώ είχαμε και την τραγική κατάληξη, είχαμε δύο νεκρούς. Ναι, στην νομίζω στη Μαγνησία. ότι, ανεξάρτητα το... με το ότι όλοι θέλουμε να ακούσουμε κάτι ευχάριστο, έτσι. Ε, η αλήθεια είναι ότι το γεγονός σήμερα ήταν αυτό. Ότι και χτες, όπως και προχτέ, ε, χάσαμε ανθρώπους. Και ξέρετε, ξεκινάμε πάντα λέγοντας ότι το πιο σημαντικό είναι η ανθρώπινη ζωή και αν θέλετε Έχοντα και αυτό το φίλτρο, κάνει και την όποια κριτική σου στι φωτιέ, στι πυρκαγιέ, στην Κατάζωε, το 112, 11, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά άρχισε πια η λίστα των νεκρών να αυξάνεται. Είμαστε ήδη στου πέντε μέσα σε αυτό το δεκαήμερο των πυρκαγιών. Δεκαήμερο που θέλω να θυμίσω, πάνε και λίγο παραπάνω, δέκα μέρε σήμερα στη Ρόδο. τη μέρα που καίει η φωτιά στη Ρόδο, ναι, έχει καεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού, σχεδόν όλο μέρο. Και για 10η μέρα, όπω λέει και ο Γιώργο Σοχουδαλάκη, εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργά μέτωπα στην Ρόδο. Να πούμε ότι σήμερα νωρί το πρωί, 5.30 ή παρά είχαμε και μια φωτιά εδώ στην Αττική, στην Πολιτεία. Στην Πολιτεία, σχεδόν κάτω από το Tennis Club, που είναι ένα γνωστό σχετικά σημείο στην περιοχή. Εκεί Έτσι. στην Εδώ στον τελευταίο δρόμο πριν ξεκινήσει δηλαδή το δάσο. Εκεί που πάτε εσεί οι Ναι, ναι, ναι. Να. Εκεί ακριβώ λοιπόν. Στου πρόποδε τη Πεντέλης ξεκίνησε λοιπόν μια φωτιά. Ξέρω, ναι, δεν... 5,5-6, παρά τώρα πώ ξεκινάει μια φωτιά, εκεί πέρα. Εντάξει, ε. κοίτα, δεν φαίνονται κανονικά πράγματα ναι. αυτά και εννοώ ότι ανεξάρτητα με το ότι πραγματικά στι δασικέ περιοχέ είναι ολοφάνετο ότι δεν έχουμε κάνει αυτά που πρέπει, γι' αυτό και βλέπει τα δάση και είναι πυρητικά αποθήκε, ε, υπάρχουν και τελείω αδικαιολόγητε καταστάσει. Την πιο δροσερή ώρα τη ημέρα, α πούμε, να σκάει πυρκαγιά στην πολυτεία. Ευτυχώ οι πυροσβεστικέ δυνάμει πρόλαβαν και την έθεσαν υπό έλεγχο. Βρέθηκαν από την αρχή εκεί 10 οχήματα τη πυροσβεστική, 42 άνδρε, ενώ πέταξαν και 3 ελικόπτερα. Ναι. Ε, μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι ίσω με την πρώτη πτώση του ελικόπτερου είχε οριοθετηθεί να μην μπορεί να ελεγχθεί η φωτιά. Πάντω, ε, στα εδώ τη Αττική, όχι ότι είναι σημαντικότερα από τα, για να μην τρελαθούμε κιόλα δηλαδή, έτσι. Ε, ο καθένα ε, μπορεί να αντιληφθεί ότι ε, όταν μιλάμε για πόλη, ε, την ίδια ώρα. Που έχει ξεσπάσει φωτιά, μιλάμε για πολύ μεγάλη επικίνδυνοτητα στην ανθρώπινη ζωή. Απλά το αναφέρουμε, επειδή είναι και το τελευταίο <συστά> γεγονό σήμερα το πρωί, είναι υπομερικό έλεγχο όπω δίνει και η πυροσβεστική φωτιά αυτή. Από την άλλη, ρε παιδιά, ειλικρινά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι το εκενώστε, εκενώστε, εκενώστε, ιδίω όταν δεν έχει και σώστε, σώστε, σώστε, είναι μια μισή δουλειά. Είναι. Είναι η μητελή είναι η ιστορία. Ε, Από την άλλη, είδατε, α πούμε για παράδειγμα. Το κτηνοτρόφο πήγε να κοπάδι του, αντί να σωστη... σώσει το κοπάδι του, κάγει και ο ίδιος. Ε... Εντάξει, ήταν σκληρονιστικό δη... αυτό Γιώργο, γιατί είναι το δεύτερο περιστατικό μετά την τραγωδία με το Καναντέρ, όπου υπήρχε, ας το πούμε έτσι, και σχεδόν αναμετάδοση. Δηλαδή, εκείνη την ώρα είχε κάνει σύνδεση η Earth News, ήταν οι συνάδελφο που έδινε το ρεπορτάζ, και έβλεπε τον άνθρωπο, δεν δηλαδή φαίνεται ο άνθρωπος στο πλάνο που περνάει ναι, και μάλιστα δεν κάνω ρόδι, φωνάζει και ο αδερφός του φωνάζει ο αδερφός του από το μηχανάκι πάμε να φύγουμε ο άνθρωπος προφανώς Θέλει να σώσει το κοπάδι του για δύο λόγου. Και για του οικονομικού λόγου να μην καταστραφεί και ενδεχομένω μπορεί να έχει και κάποιο δέσιμο έτσι, με τα ζώα του με τα οποία ζει όλο αυτόν τον καιρό. Κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια για να τα σώσει. Να σου πω, ενώ όλοι αυτό το λέμε. Ε? Ε, την προηγούμενη εβδομάδα γίνεται μια κριτική του τύπου. Ξέρω εγώ, δέσατε τα ζώα και φύγατε και τα αφήσατε κτλ. Καλά κάνει και το λε. Γιατί ναι, μένει η ζωή του προφανώ η δουλειά του είναι, αλλά υπάρχει και αυτή η πλευρά. Επίση θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε. Από αυτά τα ζώα ζει και προσπαθεί να υπερασπίσει και τη ζωή του όπω την έχει. Δεν είναι τόσο απλό, θέλω να πω, να πει κάποιο, εντάξει, άστα, πόσοι δεν έχουν φύγει από τα σπίτια του για να σώσουν ε, ε, την περιουσία του και το, το βιό του. Δεν είναι τόσο απλό. Όχι, και δεν είναι καθόλου απλό. Έτσι, γιατί να καθόμαστε τώρα εμεί εδώ μπροστά. Όχι, όχι, όχι, ούτε α... Α... να κάνει κριτική ναι. εκείνη τη στιγμή τώρα, πώ νιώθει αυτό ο άνθρωπο. Έτσι και για τους δύο λόγους που είπαμε και για τους οικονομικούς γιατί καταστρέφεται αλλά προφανώς επειδή είναι η καθημερινότητά του δηλαδή δένεται και με αυτά τα ζωντανά και κάνει μια προσπάθεια για να τα σώσει. Βέβαια ήταν τραγική η κατάληξη. Ε, θες λοιπόν, να ακούσουμε το απόσπασμα όπως το μετέδωσε η ΕΡΤ. Πάμε. Είναι οι δημοσιογράφες λοιπόν που εκείνη την ώρα κάνει την σύνδεση για το ΕΡΤ News. Περάσαμε από τον Άγιο Γεώργιο. Είδαμε καμένα πυμνιοστάσια. Πι Είδαμε ανθρώπου αλλοφρονημένου. Τώρα αυτή την ώρα κινδυνεύουν να καούν ένα κοπάδι προβάτων. Είναι εγκλωβισμένα. Βλέπετε το βοσκό που προσπαθεί, φωνάζει εδώ και πάρα πολλή ώρα του πυροσβέστες να τον βοηθήσουν. Αλλά αντιλαμβάνεστε, όταν οι ανθρώπινε ζωέ απειλούνται, η προτεραιότητα είναι εκεί. Ο ίδιο δεν ξέρω, χωρί καμία προφύλαξη, όπω βλέπετε, το βλέπετε να κατευθύνεται εκεί. Ίσως να είναι τα πράγματα δύσκολα και για τον ίδιο, κάποιος θα πρέπει να τον, να τον απομακρύνει. Θα καεί ο ίδιος, πραγματικά, θα γίνουμε μάρτυρες ενός κακού σήμερα, ο, ο, ο οποίος δεν εννοεί να αφήσει τα ζώα του και να φύγει. Λοιπόν, η ε, συνθήκη είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν ξέρω πραγματικά αν θα μπορέσουν να την ελέγξουν αυτή τη φωτιά, η οποία μας πλησιάζει επικίνδυνα. Κλείνουμε, κλείνουμε την επικοινωνία, εντάξει. Είναι συγκλονιστικέ στιγμέ, δραματικέ στιγμέ. Αυτό ο άνθρωπο δυστυχώ έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει το κοπάδι του. Κοιτάξτε, και χτε πρέπει να πούμε ότι είχαμε και άλλη νεκρή. Έτσι, μια 45-χρονιά με κινητικά προβλήματα, η οποία εγκλωβίστηκε σε ένα ε, τροχόσπιτο και κάηκε. Για το και... πόσο κοντά ήταν στην παραλία. Ναι. Δηλαδή ήταν σχεδόν πάνω στην παραλία και αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή τη. Δηλαδή κάει και αυτό το τροχόσπιτο και έχασε τη ζωή τη. Ε, Προφανώ, όπω είπε και εσύ, είχε και κάποιε δυσκολίε στο να μετακινηθεί. Ο σύζυγός της ήταν εκεί, προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά. Δεν τα κατάφερε. Υπάρχει μαρτυρία ε, από τον δήμαρχο τη περιοχή. Είναι ο Ευάγγελο Χατζικυριάκο. Είναι ο δήμαρχο του Αλμυρού για το συγκεκριμένο περιστατικό στο χωροστάσι. Εκεί στον Αλμυρό. Και νόθηκε όλη η Χαλεμπουργία. Είδαμε 112, ειδοποιήσαμε και τηλεφωνικά γιατί το γνωρίζουμε. Και μιλήσαμε και τηλεφωνικά με αυτό το ζευγάρι ό,τι να φύγουνε. Κάτα πήγαμε κάτω, τελικά δεν είχαν φύγει αυτό το ζευγάρι. Και βρήκαμε το σύζυγό του να κάτσει στην άκρη, σε ένα πεζούλι. Και μας είπε ότι μάλλον η γυναίκα μένει μέσα στο πρόσφυτο αυτή εδώ και ο πρόεδρος πρόδος πλατάνο μίλησε τηλεφωνικά. Και δηλαδή, τα μέσα Γνωρίζανε Και δεν fíganε. <στοί> το πήρε 5 μέτρα τη θάλασσα. Όπως θα λέει ο άνθρωπος 5 yeah. μέτρα από τη θάλασσα, δηλαδή γιατί είδαμε και τις εικόνες και όμως αυτή η γυναίκα ήρθε στη τη. Δυστυχώ δύο νεκροί λοιπόν χθες στη Μαγνησία, οι οποίοι ήρθαν να προσθεθούν Προφανώ αυτό που όλη η Ελλάδα θρύνησε, τους, ε, δύο πιλότους, μάλιστα yeah. σήμερα και αύριο ε, συν τον άλλο κτηνοτρόφο που χάσαμε στην Κάριστο Έτσι ήδη έχει δημιουργηθεί ένας μακάβριος απολογισμός Μια λίστα νεκρών αυτό τον Ιούλιο του 2023 Που είναι άγριος Ιούλιος, είναι πάρα πολύ ζεστός ε, Ίσως εδώ και 15-20 χρόνια είχε να εμφανιστεί ε, τόσο πολύ ζεστός Ιούλιος Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε ιστορικό προηγούμενο Που να είναι και τόσο παρατεταμένο το πράγμα αυτό βεβαίω είναι μια παράμετρος, μια παράμετρος για την οποία είχαμε προειδοποιηθεί από τους μετερολόγους και όλους τους αρμόδιους επιστήμονε για το κλίμα. Προφανώς μας βρήκε και ο κακός μας ο καιρός, μας βρήκε όμως και το ότι δεν ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι. Καλημέρα στο Μάκη, τι γίνεται με τις φωτιές. Σε σβήσανε, όχι. Όπως είπαμε και νωρίτερα, στην Ρόδο και για δέκατη ημέρα, υπάρχουν ενεργά μέτωπα, μένεται η φωτιά στη μαγνησία. Ε, και εκεί λοιπόν υπάρχουν ένεργα μέτωπα υπάρχουν διάσπαρτες αισθείες στην Κάριστο, στην Εύβοια ενώ βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα σε Κέρκυρα και Αίγιο αν και νωρίτερα εκεί υπήρχε και μια αναζωπήρωση στην περιοχή Μαμουσιά, εάν τη λέω σωστά ε, έχουμε εκεί μάρκια. στο Αίγιο, ναι, προσπαθούμε ναι. και εμεί να μάθουμε και τα τοπονύμια από την κάθε περιοχή Καλημέρα και στον ε, Παύλο στον Τίσσελντορφ ο οποίος όπως καθημερινά έχει στείλει το πρώτο μήνυμα της εκπομπής και αυτή και χρόνια πολλά γιατί γιορτάζουν και κάποιοι άνθρωποι σήμερα την ονομαστική του γιορτή στον ναι. Παντελή λέει ναι. στο Σφάινφουρτ Και, και ξέρεις είναι αυτό που λέει ε, Κουτσίστραβή, ε, σήμερα έχει δέσει το γλυκό Γιορτάζει ο Παντελής, ε, η Παντελίτσα, η Παντελέ, η, Παντελέ, η Μόνας, Παντελίνα και γιορτάζει και η άνθεσα και πάρα πολλοί Λάκηδες γιορτάζουν σήμερα. Ναι, έτσι, ναι, η η παντελά, το επικοριστικό του Παντελή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. 19 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης στο νερί Αλεφέ 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. This... Υποχωρεί λοιπόν από σήμερα ο καύσωνας με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αλλά έρχονται ισχυροί άνεμοι και μπουρίνια όπως έχει προειδοποιήσει και η Εθνική μετεωρολογική Υπηρεσία. Η Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 21128200 υποδέχεται τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος Κουδαλάκης και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στα μικρόφωνα του Real μέχρι και τις 11. Καλημέρα και στον Νίκο. Επιτέλου, λέει: Σήμερα πήραμε μια μικρή ανάσα. Τη Ιούλιος ήταν αυτός φέτο για 14 κολλασμένε ημέρε. Ναι, την πήραμε την ανάσα, αλλά όπω είπαμε, υπάρχει αυτή η ανησυχία με όσα ζούμε τι τελευταίε ημέρε για νέε πυρκαγιέ. σω έχει ενδιαφέρον να δούμε αύριο με τον Παναγέτο Γιανόπουλο και πραγματικά συγκριτικά ο Ιούλιο πώ είναι. Πρέπει να πω ότι θερμοκρασίε ζεστέ πολύ ψηλέ ξαναδεί τον Ιούλιο. Αυτό που είναι τόσο σπάνιο που ίσω δεν έχει ξαναγίνει είναι να κρατάει για γεμάτα για εβδομάδες. Ίσως να φτάσει και παραπέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι επειδή κρινιάζουμε και νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον κανονικό πράγμα όταν δεν έχουν γίνει όλα καλά πρέπει να πούμε ταυτόχρονα με τις επιχειρήσει ε, κατά που γίνονται και τα αρέστα, πρέπει να υπάρξει άμεσα σχέδιο για να μην Πνιγούμε το χειμώνα. Είναι σαφές ότι έχει αποψηλωθεί πολύ μεγάλο κομμάτι δασικών εκτάσεων. Μάλιστα οι σημερινοί υπολογισμοί μιλάνε για 400.000 στρέμματα, έτσι. Ε, δεν ξέρω αν... Περίπου 150.000 είναι μόνο στη Ρόδο. Να, ναι, ναι. Αν, αν τα χωράει το μυαλό μα, παιδιά, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή, η οποία και είναι και σε εξέλιξη, δηλαδή. Μακάριν σταματάγαμε και εδώ, δηλαδή. Καλημέρα και στη Μαργαρίτα επειδή λέει αύριο δεν θα σα ακούσω φεύγω διακοπέ γάρ και είστε η παρέα μου κάθε πρωί Και Σε εκτιμώ πολύ, αν και επειδή είμαι λέει κουκουεδάκι, δεν με διαβάζετε πάντα και νευριάζω η αλήθεια είναι. Σα εύχομαι λέει καλέ διακοπέ να ξεκουραστείτε και να γυρίσουμε όλοι πάλι και να ανταμώσουμε ραδιοφωνικά. Κουκουέδικε δηλαδή αληθινές για εσά και όχι δήθεν καρδούλε. Έχετε τύχει καρδούλε. Κατάρχεται να συγκαρματίε. Μαγάρι μα Μαργαρίτα, πρέπει να πούμε ότι από τα μηνύματα που έρχονται τουλάχιστον στον αέρα, ε, διαβάζονται ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και δεν είναι γιατί υπάρχει διάθεση να πούμε τον ένα ή εκείνο ή τον άλλο. Είναι γιατί προσπαθούμε να ε, έχουμε με γεμάτη εκπομπή από θέματα, να πηγαίνουμε και από τον αστάλο, να προσπαθούμε με δύο κουβέντες να τα φωτίσουμε με το δικό μας τρόπο όσο μπορούμε. Πάντως, Μαργαρίτα, ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν θα διαβάζατε ένα μήνυμα ε, ε, από κουκουές αυτή την εκπομπή, Θα ήταν ένα μαδάκα με τη Μαργαρίτα, πράγμα το οποίο δεν κάνουμε ποτέ. Σου στέλνουμε αληθινές καρδούλες να περάσεις yeah. όμορφα Μαργαρίτα, καλή αντάμωση. Και για να μην ξεχνιόμαστε πέμπτη σήμερα προπαρασκευή δηλαδή. Αύριο κατεβάζουν ρολά πάρα πολύ, ανάμεσα στου οποίου και η πρωινή μα εδώ πέρα παρέα. Ο Ιωσήφ θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα, αλλά με την Τζίνη Κιθαρά. Ναι, 12 με 2 το μεσημέρι το την μεσημεράκι. επόμενη εβδομάδα έτσι για να βάλει πλάτη Διότι ήταν, ήταν πρόθυμο εθελοντή φέτος Να δουλέψει όσο χρειαστεί και Γενικότερα τότε. έχω αναπτύξει ναι. το πνεύμα του εθελοντισμού ναι. ε, Και τα θερμά μας συγχαρητήρια Ευχαριστώ πολύ παιδί μου όπως καταλαβαίνετε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα πρέπει να κάνουν μια παύση να ξεκουραστούν λίγο παραπάνω ώστε να αντέξουν τη νέα δύσκολη σεζόν η οποία μας περιμένει όλους από τα τέλη Αυγούστου και να ξέρεις κουμπαλάκι, σου, ναι. σου ετοιμάζω και μια έκπληξη ναι, ναι, ναι. Δεν θα πω περισσότερα τώρα στον αέρα, ναι. αλλά σου ετοιμάζω μια έκπληξη Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, όχι oh, okay. Στα νησιά του μυαλού σου, όχι oh, okay. Λοιπόν, <laughs> όχι για πάρτι σου που <laughs> Όχι. Για Λοιπόν, μια από το έχετε γράψει και οι τρεις τρει από εσά, όπω διαβάζω εδώ, ο Στέφανο πούμε, γράφει για τον ε, κύριο Γνατίου. Το Μιχάλη εννοεί προφανώ. Γράφει για τον Ορθόδοξο Πόλεμο. Λέτε, να ισχύει κάτι τέτοιο, είναι πολύ σοβαρό. Στέφανο Σταξί, καλημέρα, Στέφανε. Πρέπει να σου πω ότι είχε ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Κυρίω μετά από μια τοποθέτηση που έκανε στο νιουσμπομ και στην Όλγα τρέμει ο Μάκη Ωβορίδη, ο οποίο θυμίζονταν είναι υπουργό Επικρατεία. Ο οποίο είχε την τιμή του λόγου, του έλεγε Μπορεί να φτ και κλείνοντα ε, την ε, συγκεκριμένη αποστροφή, είπε ότι με το θέμα ασχολείται η ΕΙΠ. Και βέβαια αναθερμάθηκαν όλα τα σενάρια, που και παλιότερα τα έχουμε ζήσει και τα θυμόμαστε. Έτσι, το ότι υπάρχει ξένος δάχτυλος στις ε, πυρκαγιές στην Ελλάδα, Οι, όλοι δείχνανε την Τουρκία, δείχνανε τους πράκτορες από εδώ από εκεί. Χθε λοιπόν μετά τα, τις ΕΙΠ αναφερόμενα και τη φράση για τους Τούρκους πράκτορες, ε, το σενάριο έχει ξαναμπεί στο φούρνο. Βέβαια, στη συνέχεια υπήρξε τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, ο οποίο λίγο σαν να υποβάθμισε το συγκεκριμένο γεγονό, ε, κάνοντα λόγο ότι δεν πρέπει να ακούμε τα διάφορα σενάρια τα οποία διακινούνται. Εντάξει, δεν αναφερόταν προφανώ στη δήλωση του Μακιου Βορύδη, αναφερόταν γενικότερα στα σενάρια τα οποία ακούγονται τι τελευταίε ημέρε, αλλά υπήρξε και αυτή η τοποθέτηση από το βήμα τη Βουλή. Για να τα λέμε όλα χουδαλάκι μου Πώς θέλεις να σχολιάσω εδώ πέρα που ζητάει και ο πράσινο Πειραιάς Το Δημήτρη το φίλο μου εννοείται τα, Δεν θα πείσαι για το Δημήτρη Τα μπασκετικά Χουάντσο αγόρι μου Έρχεται ο Χουάντσο, Έρχε Χουάντσο Ερναγκόμεθ Λοιπόν λέει χουδαλά σχόλια για τι μεταγραφέ του πάω στο μπάσκετ Παιδιά δηλαδή φαίνεται ότι φτιάχνει μια, ένα super team δεν μπορώ να το πω αλλιώ. Ε, προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα διαρκέ παντού να, να πηγαίνω στο γήπεδο. Γιατί μου αρέσει το παιχνίδι, όπω ξέρετε, περισσότερο από τι ομάδε. Ε, αλλά... Κάτι θα κάνω για σένα, να ξέρει. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάτι θα κάνω για σένα φέτο. Μπορεί να σε παίρνω μαζί μου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ε, και το εννοώ αυτό που λέω. Δηλαδή θα είναι απόλαυση, και δεν μιλάω μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα, να βλέπει μια τέτοια ομάδα να κοντεράρει και να πηγαίνει. Τρένο, ξέρω εγώ, τη Real την Παρσελώνα. Βέβαια, θα χρειαστεί ένα χρόνο και σα το λέω για να μην αρχίσετε. Ε, καλά, όλοι... να βάζετε ομάδα. Βέβαια. Ναι, μόνο σα ξέρω, σα βάζετε. Όχι, όχι. Λοιπόν, Ιδίω στο, στο μπάσκετ που είχετε κακομάθη, α πούμε, οι εξάστεροι κτλ. Και, και χάνει ένα παιχνίδι ο Παναναναϊκό και ξεκινάει η γκρίνια τελείωτη. Τρει-τέσσερι φορέ προσπαθήσατε να την φτιάξετε ομάδα στα μισά του δρόμου πριν η πούμε. Λοιπόν, πάτε για super team φέτο. Δεν πάτε για μια καλή ομάδα. Έτσι. Ε, το θέμα είναι να δώσετε το χρόνο. Οι παίχτε να παίξουν μεταξύ του. Να, να δέσουν. Να δέσει το γλυκό ε. χουδαλάκι μου, γιατί δεν το λες όπω είναι. Προπονητή από το Πάνο Ράφη πήρατε, που Α, για ακριβώς. μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδε ότι ο Ολυμπιακός χωρί να έχει το ακριβότερο, το μεγαλύτερο budget στην Ευρώπη, με τον παλτζόκα και την εμπιστοσύνη τη διοίκηση, έφτιαξε Μαδάρα Λοιπόν, εσεί και καλό, πολύ καλό προπονητή, αναγνωρισμένα πήρατε, έχει κάνει το back-to-back στην Ευρωλίγκα. Και τρομερού παιχταράδε πήρατε. Έτσι. Α, και κάτι τελευταίο. Μην αρχίσετε με το Σλουκά. Ε, να βλέπετε τα φαντάσματα και τις σκίες Δηλαδή είσαστε πω ποτέ ωραία τον πείρα μου τον Ολυμπιακό μη χάσει και ο Κώστας κανένα μπάζετ μπίτερ και αρχίσετε που το μάρι και τέτοια καλημέρα στον Νίκο Τεσσαπρανίδη ε, πάμε σε τίτλου ειδήσεων <laughs> και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο